Στοίχη 19.25. Ανάγκη στηριγμού εις την πίστην. 19. Αφού λοιπόν αδελφοί, σύμφωνα με όσα είπομεν, έχομεν θάρρος και πεποίθησιν ότι θα εισέλθουμεν στα αληθινά άγια, τουτέστην εις τον ουρανόν δια του αίματος του Ιησού, 20, την είσοδο δε αυτήν εις τον ουρανόν εγκαινίασε και ήρχισε πρώτος διημάς ο Χριστός και είναι ξαναυτήν ως δρόμο νέων που οδηγεί στην ζωήν, και εισήλθεν αυτός δια μέσου του καταπετάσματος, του τέστη δια της αρκός του και του αίματός του. 21. και αφού έχομεν και ιερέα Μέγαν, τον Ιησούν, εγκαταστημένον επάνω στο σπίτι του Θεού, δηλαδή στην εκκλησία των πιστών. 22. Ας προσερχόμεθα με ειλικρινή καρδία, με πίστηνα αδίστακτον και πλήρη, Ραντισμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του κατά το εσωτερικό των καρδιών μας ώστε να είμεθα ελεύθεροι αποτύψεις της συνειδήσεως διαπράξης πονηράς. 23. Κελουσμένοι στο σώμα με νερό καθερόν ήτι με το Άγιον Βάπτισμα και ας κρατώ με την ομολογίαν περί των ελπιζωμένων αγαθών βεβαίαν και ασάλευτον Πρέπει δε με βεβαιότητα να ελπίζομεν, διότι είναι αξιόπιστος και δεν αθετεί ποτέ των λόγων του εκείνο που μας έδωκε την επαγγελία και υπόσχεση, δηλαδή ο Θεός. 24. Και ας παρακολουθούμεν και ας παρατηρώμεν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, για να παρακινούμεθα και διαγυρώμεθα μεταξύ μας εις αγάπη και καλά έργα. 25. «Φροντίζετε δε να μην παραμελείτε και αφήνετε τη σύναξη και την επί το αυτό σας, καθώς συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπετε ο ένα τον άλλον και τόσο περισσότερο να πράτετε αυτό, όσων βλέπετε ότι η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας πλησιάζει».